<Τοίης> Νίκου Τσιφόρου Τα παιδιά της πιάτσας <Τοίης> Διαβάζει Ο Γιάννης Μποσταντσόγλου <Τοίης> Μουσικέ τήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Εικοσέφου Τάσος Μπακασιέτας. Νέα παραγωγή του Γιώργου Εφσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Κηνίγη της δόξης. Πολλοί των Πλούτων εμίσησαν την δόξαν ουδής Κάπου την κονόμησε τούτη την κουβέντα ο Ζαφίρης ο λεγόμενος ο Ροπάκιας Δεν κατάλαβε ότι πρόκειται περικούφια κούφια αχιβάδα και την έκανε πάσα σε όλες του τις ψιλοκουβέντες Πολλοί των Πλούτων και πολλοί των Πλούτων τάπριξε τα γόρια και τον στενέψανε με τάγριο. Είναι αυτά που λες ρε Βιδέλο Μα το Χριστό το έχω ακούσει από ανθρώπους Να είμαι πολύ ξεχειριστικούς Περι το αρθάβιτο. Άκου κουβέντα και άκου μυαλό Να έχεις να πούμε μια στέρνα Και να μην τα γουστάρεις Αλλά να γουστάρεις να σε γράψουν οι εφημερίδες Ότι δίθεν κάτι έκανες Και ζούπανε μπράβο μάγκα Στον κόσμο το σημερινό Αυτό το ξέρω το πορτοφόλι στο κόσμο το σημερινό αυτό το ξέρουν όλοι Τι σήμερα όνομα το μόνο που τραβάει είναι το ρευστό Τάχεις Κουμαντάρει τον δεμένα κατά το γούστο σου και σε προσκυνάνε μέχρι η τελωνιακή Δεν τάχις Πέφτεις στον τενεκέ με το φρόκαλο και κάθες κηδά να τυράς τι ανέμει φυσάνε από μπαρμπαριά μεριά Στο πρωινό να πούμε Έχει κάνει τον κοκονόμι ο το ουρανός Και έπεσε στο σύννεφο να την ξαπλάρει Φυσάνε κάτι φθινοποριάτικα μελτεμάκια Να σου σηκώνουν το πετσί Και να σου κάνουν κέντυμα με κοπανέλη Νότισε η άσφαλτος Και έγινε το ένα της Μια σιχασά με τις λάσπες Μα δίσανε τα λελουδικά Και αφήσανε τις γλάστρες ρέστες Από πράσινο Όπου να αδερφάκι μπαίνουν και κάτι γημ να περνάς μαγκαλάτα και να ονειρεύεσαι τη φασουλάδα την αχνιστή Κάθεται το λοιπόν ολιπαρέα ένα γύρο Ανάψανε τα τσιμπούκια τους Ρουφάνε τραγουδιστό τον καφέ τους Που τον ανακάτεψε και τον έκανε χαρμάνι με το κρυθάριο άτιμο σοφότη ο φώτης καφετζής Λες και είναι φηματίκα ο άλλος Να πίνει κρυθαροζούμι να δυναμώνει Πέρα τραπέζια του τείχου παίζουνε βομβάι Τα λαράκι Όλοι π ο Ζαφύρης όμως ο Σοροπάγιας κάθεται με τη συντροφιά του. Όλοι οι κύριοι καλοί να πούμε. Λέει τα δικά του και ξαναμασάει τσίκλα τη φιλοσόφια του. Πολλοί τον Πλούτον ενίσσαν. <Τολλοί> δεν πρόκανε να τον μισήσει τον Πλούτο ο Μόρτης ο Ζαφύρης, καθώς ο ποτές του δεν είχε Πλούτον. Τον κόσμο το σημερινό, το ξέρουνε πια και οι πιτσιρίδε, άλλο γεννιέται με τα κομπλέ του και τα ασέα του, κι άλλο έρχεται αδερφάκι γρέσο και ξευράκοντο και κάνει τράκα από νύπιο να κονομήσει το γαλατάκι του. Του ζαφίρε ο γέρο, καλό άνθρωπο ήτανε, είχε κάτω στο μεταξούργιο έναν αραμπά και ένα ψαρί, Ζάλωνε τον αραμπά στο ψαρί και βγαίνει μαχαλά να κάνει κονομή στη τζάρκα Τότε σμαζευόντουσαν τα κάρα του Πολυτεχνίου, ο Σίτσα. Δεν έφτανε οι αγαθιάριδες δια τύπου μεταφορές, κονόμαγε ο γέρος τάλαρα δέκα και είκοσι όπως γύριζε η ρόδα, αλλά ήταν στο σπίτι στόματα έξι και ποδάρια δώδεκα. Θέλανε χοντρομπούγια τα στόματα και σόλες τα ποδάρια. Τι να σου κάνε 10, Τάλαρα Χώρια που κράταγε δυο για πάρτι του ο γέρος φούμανα μου, καφένα μου, και το κρασάκι μου το επιούσιο να μου, καθώς ήτανε ποτήρα γερή, σιδεροκόλλητη και έπνε κοντά 12 κουβάδες συμπάρτη του. Ο Ζαφίρης πως <Τι> Πήγε μέχρι τετάρτη δημοτικού Και έκλεψε παστέλι και ξερολούκου Και αφροστράγαλο με την ψυχή του Τους τάραξε τους τραγαλάδες Από μεταξουργείο μέχρι λεωφόρο Αλεξάνδρας Μπήκε και στον Πετροπόλεμο με τις φούσκες ο ίδιος ο Βιέκας του σπάσει το κεφάλι στον καυγά με τα πιθαράδικα Μεγάλωσε, είχε τρούπες στην κάλτσα του και πιο πολλές τρούπες στο μυαλό του Καθώς ονδενέστον ο Μπαγάσα σε μια δουλειά να βγάλει τίποτες μπακίρια να σταθεί ορθός Από την αλητεία περίμενε Προκοπή Κάνεις Προκοπή με την αλητεία Πρώτα-πρώτα έπιασε τα πανηγύρια και τα παζάρια Άρχιζε πρωτοχρονιά Οδόσε όλου με τη ροκάνα στο χέρι. Πάρτε, κόσμη, «Εδώ οι μπουναμάδες» και έπεφτε στο στεγνό μακαρόνια ολίγανευ σάλτσα και πατσάς νυκτός στο Μεγάλε Λέξανδρο Ζαφίρης. Μέχρι να έρναι οι απόκριες να πέσει το κομιτάτο να κάνει καρναβάλια και να γίνει πλήρωμα στην καμήλα και στα βαρελάκια με το χουνί ρίχτε ότι έχετε ευχαρίστηση. Και το Πάσχα έσφαζε αρνιά στι γειτονιές και μετά καλοκαίρι έβγαινε στην επαρχία στα παζάρια Όλο με κάτι ρουλέτες να βαράει το βέλος Και να παίρνει μίτσε φτωχέ. Τέτοια πράγματα να πούμε Που δεν βγάζουνε λεφτά Ίσα ίσα μια μεροκάμα καμπίσα, Να τρως και να μετράς τις μπουκές Μην πες και δεν σε φέρει στα ίσα το ψωμοτήρι Όταν έκανε ρεπό την εποχή που δεν είχε φτιάξει Μαζευότανε στην ομόνια κατά αργολίδα μεριά Έκανε σεριάνι τους παίκτες Τρακάριζε κανένα κουτσουράκι, έβαζε χέρι στα ξένα πακέτα και έστρωνε σχέδια. Θα κάνω, θα ράν. Τι θα κάνει, Ρετράγκο. Πιάνει την καλή με τα λόγια. Σήμερα τρέχει σαν του 40 δράκου και δε βγαίνει καρβέλι. Θα βγει με σχέδιο. Χώρια δηλαδή που ζαφίρισε και κοιτάζω. Το νέτρο γειτοσορόπι το ερωτιάρικο. Μουστακάκι περισπομένη. Καβουράκι τη κλάψα. Πανταλώνει μανιάντικο, μυρολόι. Τσέπι έρημος πια να τον κοιτάξει το μάγκα. Έπρεπε να πέσει ξελιγωμένη για να της φάει πέντε τάλαρα και ξελιγωμένη να έχει και στα μάτια. Ο άλλο καημό του Ζαφίδι ήταν που δεν μπορούσε να οικονομήσει φίλοι. Έτσι και ήταν μόνομα, κλέφτη να είμαι, κακοποιό να είμαι, πάλι καρά να πούμε. Έτσι και είχε μητρό και παρελθόν, εύκολο θα ήταν να πέσει το πετιμέζι και να ζαχαρώσει. Ο Ζαφίδι ο οροπάκια δεν είχε κάνει φυλακή με τη στο στρατό. Το ρεζίλ του δηλαδή ήταν διχοσύνορα. Κρισήμερον. Έτσι και βγει μέσα στην πιάτσα και δε δείξει τα κοιτάπια σου να τα δει ο άλλος με τη μαυριά βούλα και να καταλάβει ότι έκανε τη θητεία σου του αβέροφ παιδί και στι αγροτικέ μεγάλο, τι βάρο να σου δώσει. Ψευτόμαγκα θα σε πει και θα σε στείλει να του πάρει τσιγάρα. Και η γυναίκα σε τι καράτια θες εκτιμήσει. Τι έχει κάνει ο κύριο, κορόιδο είναι. Μ, εντάξει, πέτα του ένα χαμόγελο να τόχει και να παίζει τα σημέρας αργία. Λόγω ανατροφή Ο μπαμπάς του είχε αραμπά γιο ταχύ Δεν του πήγαινε του Ζαφίρι να πει τη λακκούβα με τον ασβέστη Μαγκιά Μάλιστα Και φτώχια και τα πάντα παρακαλώ Αλλά κόντρα στον νόμο Να σε τραβάνει μαύρι και να σου παίρνει τα αποτύπωμα Να σε βάλουν ένα παίξεις πιανάκι που λένε Όχι Θα μου πεις κι άλλοι μόρτες είναι από τζάκι Δεν βγήκαν όλοι από φουφού ο καθένας ρολάρει το δρόμο που του κάνει ο γούστο. Έχομε ράκι, έχω μεράκι, εγώ τα λκά, κανένα θα το τάι Έχω Έχομε ράκι, έχω τα λκά, κανένα θα το τάι αντά. κάνε πεθαίνει, πόδε να κεραίσει το στόμα. Με κάνε πέρα Και ρέστο τώρα Να πάει μέσα δεν το θέλει ο Ζαφύρης. Και κάθε φορά που του κάνανε και κουβέντα για πονηρό Έπιανε γωνιά μπατζανέμι και έκανε το κορό εδώ Εγώ όχι αυτός όχι, αλλά έτσι με στύψει στη τσέπη, πώς θα διπλαρώσει γυναίκα. Να πάρει μια με το τσέργη κεφάλα εύκολο ήταν βέβαια, καθώς όνι πάς αγκόμενα έτσι και τη τάξης γάμου, <laughs> γίνεται αμέσως κασιανή και τραγουδάει κάτι με τάνιες, που σου σηκώνει με το μαλλί κι ασύζε και κουκιφάλα κρούσ. <σχει> Γιατί δεν θέλω να σε δω Γιατί είσαι μάγκα Και τζόγκα δώρος καυγατζής Γιατί είσαι μάγκα Και τζόγκα δώρος πελαλής Τέτοια Τι δεν την ήθελε ο Ζάφυρης αυτός θέλει γυναικάκι τροφαντό, καραμελάτο και χρωματιστό. Να το παίρνει υπομάλλης και να βγαίνει λεωφόρος πανεπιστημίου και να κάνει τράγγες στο πεζοδρόμιο. Κυγκόμενες να πούμε τέτοια κατηγορία τον κοιτάζανε και σπάγανε πλάκα με την εμφάνα του. Μέχρι που τον φουμάρανε φούντα. Παρετάλαρο να γυαλίσει το παπούτσι σου κατρέφτη και να δει μέσα τη μάπα σου να γελάσει πολύ. Τώρα πώ έγινε με τον υπόδρομο και οικονομιστη τάλα χίλια και βάλει είναι να πούμε στην τίχη του Πασαίλνα. Μασύμε το θέχουμε γιατί σε σένα λέρουμε. Μα γέψουμε το δέχουμε. Γιατί σε σενούμε σαν το κορόστά ενώ έπρεπε να στα περνά σαν το χορόγιο στα περνά ενώ έπρεπε να στα περνά Διότι τον Μπουγιούρμ δεν τον παίζει κανεί και του έρχεται του ζαφύρι η τρέλακα βαλίτη τον φορτώνει κοσάρια δύο και έρχεται πρώτος ο γάιδερος και του φέρνει 1.400 στο δεκάδικο. Τα ματσώνει ο Ζαφίρης ο Σωροπάγιας και Δευτέρα πρωί πάει και στα μαγαζά. Πέμπτη βραδάκι είναι πια φιγουρινάτος και μπαίνει στην αργολή. Μεγάς είσαι κύριε. Άλλοι και τρίβουνε τα μάτια τους Διάρρηξη έκανες Καμαρούνει το ζαφυράκι Έχει καμπουτάλα ραδιακόσα περίσευμα Πάνε, τρώνε, πίνουνε Ακούνε μπουζούκι και λέει ο Σταύρος ο Αλήθωρος Πάμε να ρίξουμε καμιά κοκαλιά Αγίου Κωνσταντίνου Πάρολοι η τύχη Φέρνει δυο όλη την κουβέρτα Και κονομάει δώδεκα χιλιάρικα Ο μόρτης ο τα τσεπιάζει και αμολάει Να τα πάντα του καλά Άμα σε θέλει ο Θεός Τι το φοβάς στο διάολο. Πάνω στις δόξες του Γνωρίζει και τη Δήμητρα που τη λέγανε Σούζη <Το> Εδώ είναι που ξεκίνησε να δαγκώσει το σκυλόψαρος ροπάκιας Πίνουνε κάτι μπουκάλια Ακούνε κάτι παινιές Φουμάδουν κάτι τσιγάρα και το πρωί Πες ο τσαρδί του φούλε Μέχρι που δεν του κόλαγε ύπνο, Είχε και έντομα Στο μαγέρικο Ο δός Αθηνάς τον να του βγάλει τα ντούκα ο Σταύρος Τρελός είσαι ρε Τη Δήμητρα να πούμε την πολιορκή Ήσανε πιο πολύ και από την Τρίπολη Δεν πέφτει αδερφάκι Καθώσον α πού είναι ξύπνια Είχε τη Λαμαρίνα τη δηλαδή. Θέλει γκόμενο ένδοξο να έχει κάνει του φόνου του, να έχει το παρελθόν του, να είναι στο εντάξει, να ξηγέται και σίδερο σε ώρα ανάγκη. Εσύ ένα τι θα σε κάνει, που γύριζε στα πανηγύρια και τεινόσουν ένα φακυράκι να οικονομήσει δίφραγκο. Εδώ πάνω ξαναθυμίζει και ο Ζαφύρι στη μεγάλη κουβέντα: το πλούτον πολύ εμείισαν, τη δόξαν ουδή. Για δέρε τι δίκιο έχουν οι φιλόσοφοι να πούμε. Μεγάλη παρόλα Να τώρα μάτσα στην τσέπη του τα χιλιάρικα και Δήμητρα Η Σούζη δηλαδή Ούτε που θέλει να τον στείλει για αυτήσιμο. Και φόσον λέω να ανοίξω κατάστημα διαμαρτυρήθηκε Έτσι και γουστάριζε κατάστημα Είχε έξι και ένα μικρό για πάρτι της Δύσκολα τα πράγματα Μια Σούζη να τρακάρει στο σοκάκι σου Και να στρίβει να μη σανταμώσει Στέναξε ο Ζαφίρης και πήγε κατά το Ζάπιο Να πορπατήσει στο μοναχικό του Κάθισε και σε παγκάκι Και έπεσε στο συλλογικό Ο Μανώλης ο Χλέμπουρας είχε φωνή Και από τη μαγιά έπεσε στο άσμα Και φοράει σήμερα κάτι στενά Χωράει σε με ένα ταψάκι το ένα ολόκληρο στο κάθε δάχτυνο. Να είχε φωνή γινόταν ένδοξος ο Σωροπάκιας. Αλλά φωνή που να τη βρει. Σαν πως του Μαγκιόρου και Ρουσόπουλου ο Φάνης ο τράχτος είχε ποδάρια και πλεμόνες και έπεσε στο φουτμπόλ και έγινε αδερφέ μου ένα συντερφοράκι που τον γράφουν οι εφημερίδες και βάζουν και τη μάπα του και σηκώνει και το γήπεδο στο ποδάρι. Κονομάει γκόμενες και περνάει ζαχαρωτό. Να είχε ποδάρια και πλεμόνες, πάγαινε να παίξει και ο Ζαφίρης, αλλά πούντα. Έτσι ο άλλος σε γράψει την εφημερίδα. Ο Στέλιος, ο Άρπας, ο Πούλαγε λάγε ρετάλια για κοστούμια εγγλέζικα στα κορόιδα και βγήκε στο θέατρο και χάλασε κόσμο μέχρι που γίνει και κομικάρα και τον καμαρώνει η γαλαρία και πάνε και θέλουν αυτό να μονάχα και σήμερον είναι μέγας και τρανός μέχρι που έχει φιατάκι δικό του Έχει ταλέντο και τούτος μάλιστα Αλλά τη σήμερα το ταλέντο βρίσκεται Πουθενά δεν βρίσκεται Και μονάχα κάτι που γράφουνε περιβαρύτητα Και κάτι σαχλάκιδες που κάνουνε το σοφό Και είναι κουνουπίδες ξεγυρισμένες Θα ανακαλύπτουνε Και σου κάνουνε κριτική Και άμα τους λες όχι Πολλοί τους κακοφαίνεται και ορκίζονται Να φάω τα κόκαλα του μπαμπά Θα τον εξουθενώσω εγώ αυτόν στο ποδαράτο και στο γυρισμό τα ξανά βάλε ράφιο ζαφίδι και το ερχόταν ένα κλάψι μέσα στην οδό στα δύο. Χάνω τη σούζη, και με πιάνα με πάρει ο χατζηδάκι να με κάνει παιδί τη απελπισία. Του κόσμου το περιγέλο περνάει κι αν αστενάζει. Έχει στα στίτια του φωτιά. Μα ποιο τι λογαρτιάζει, έχει τα στίχια του φωτιά. Μα ποιο τι λογαρτιάζει. <Κι> Δύσκολο πράγμα να ξεκινήσει να πα πέντε κουτάλιε δόξα και να μην έχει μαγιά. Το βράδυ τάπηνε απέναντι από τη δίμητρα ο Ζαφύρι, άφηνε κάποιε εξατμίσει στεναγμικέ. Σήκωνε το ποτήρι του ισιγιάν συγγή, ο Θεό στο καλό, Κι ούτε που γύρισε να το φιγγιτιάσει, μικρά. Λες και χθε δε γλεντάγανε παρέα, και δεν τον ήξερε με τι στο παραείπνη τη. Θα φάω το πυρούνι, έκανα ο σωροπάκια Σταύρου, που είχαν φυστεί τα τάλαρα και είχε γαντζώσει ρεμούλκα. Και τι βγαίνει, όποιο τρώει πυρούνι βγάζει σύρμα. Μα δε με κόβει καθόλου. Τι να κόψει από σένα ρε, τίποτα. Κι άμα σε βλεφαριάζει και σε ανθιστή θα συγχάθει το αντρικό φίλο. Ο Ζαφίρης τσαντίστηκε Και τι πρέπει να κάνω να με κοιτάξει γκόμενα Να σκοτώσω το θερίο σαν τον Αγιώργη Να σε γράψουν οι εφημερίδες Να κάνεις κάτι μεγάλο Καυγά να πούμε Μπούκασε τράπεζα να πούμε Ξάφρασε χρυσοχοείο να πούμε Χοντρόλαθραίο να πούμε Ένα σωρό φτιάξει έχει πλάσει Δεν βρίσκεις μια να κάνεις καριέρα και αμα κάνω τέτοια θα με κλείσουν πίσω από το κάγκελο και δεν θα βλέπω τη δήμητρα. Ναι, αλλά θα πέσει στο καλαδάκι με τη δόξα. Οπερθέννη σε δύο-τρία χρόνια και σε δείχνει με το μεσανό δάχτυλο. Ο μάγκας ξαναφέρει την περούκα και ξέρει καλά τη δουλειά του. Και τότε να δει πω πέφτουνε στα αρήθρε στα κομμάτια. Όλη τη νύχτα, το συλλογιζότανε το λόγο του Σταύρου Ο Ομότιστο Δαφύρη και το προέβγεκε με την απόφαμεσα του. Δεν γίνεται Πρέπει να ξεχωρίσουμε Αλλιώς με βλέπω στο σύρμα να κάνει το χελιδονάκι Το φετινό του κοροϊδάτο Τα ζύγιασε στο Ίσο και στο Ξίκυκο Τα λογάριασε καλά κι άσχημα Και το πρωί Ο δός πυρεός πήγε και βρήκε τον καλέμη Το διαρρίκτη με την ελιά στη νύτη. Μάγκα μου έκανε ο καλέμης Εγώ για τραβηχτική δεν είμαι Διότι με έχουνε σωκιάλει η ασφάλεια Και με προσέχουν και άσε που ξέρουν πια Πως μπουκάρω και άμα γίνει κακό Θα με πιάσουνε με τα μπιγκουτιά μέσα Και θα με τραβήξουν Και πως γίνεται Δουλειά υπάρχει αλλά να την προχωρήσεις μόνος σου. Ρολάριζε Θα έχω το μισό από το σανό Τον έπιασε. Είναι ένα μαγαζάκι Ο δός καλαμιότου Σακάει πράμα καθώς ον και ταραβερίζεται με γυναικεία Και πας σήμερον ο ταραβέρης με γυναικείο είδο, είδος ματσώνεται καλός Μάστα Ο αγαθός τα αφήνει όλα στον πεζαχτά Και κάθε παρασκευή τα κάνει μασούρι και τα τρέχει στην τράπεζα Η μπουκα γίνεται από το φεγγίτι Έβαλε κάτω το μολύβι και σχεδίασε το επιτελικό του ο Πάνω στο μάρμαρο για να σβηστούν και να μην έχουν αποδείξεις. Έτσι μπαίνουν εκεί το σουρτάρι θα τα με το αϊδόνι αμέσως θα τσεπώσει, έτσι βγαίνει και κοίτα μην αφήσεις τύπου τη δάχτυλα, πάρε ένα ζευγαράκι γάντι γιατρικό να κάνεις τη δουλειά σου. Και επειδή δεν ήταν μαρκαρισμένος ο Ζαφύρης πάλι θα έκανε καλά τη φτιάξη του και κανένας δεν θα στο πονηρό περί το πρόσωπό του. Τρεις μέρες τον κατατόπιζε ο Καλέμης και την τέταρτη είχε γίνει πια ένα ξεφτέρι να το βάλει σε επιτάφιο και να κάνει μπάμους δαφύρις. Του λοιπόν η χτιάτικα έπεσε στην οδός καλαμιό του, πήδησε στη Στοά, άφησε να έρθει ώρα με τους βουρδούλακες και σκαρφάλωσε στο φεγγίτι. Δυσκολεύτηκε λιγάκι στο πέρασμα, καθώς προτάρακε αμάθητος, αλλά τα κατάφερε. «Να σου πρίμα το σουρτάρι με το ρευστό» έβγαλε τα ειδώνη και το έχω σε την κλειδαριά. «Καλά δούλευε, αλλά τα ειδώνη τάτι μου άμα δεν το ξέρεις Πιάνει να κελαει δίσκες και σε κάνει καλά λακαθούμενα». Φαίνεται το λοιπόν ότι κάτι άκουσε ο φύλακα εις το και κάτι πονηρεύτηκε γιατί κι δά που είχε πέσει στη λάκα με τον υδρότα να ανοίξει το ρημάδο σουρταρο να και έρχονται κάτι φώτα κλεφτοφαναράτα και να κάτι στολάτι στο άνοιγμα Στοπ <ΤΣ> Ο Ζαφύρης πιάστηκε στο φτιάξιμο πάνω Τον αγωνιάζανε και τον τραβήξανε στο τμήμα Κακός πριν τελειώσει τη δουλίτσα του Και κακός που ήταν και το πρώτο του Από την άλλη παλαιμεριά όμως χαμογέλαγε Αύριο σκεφτότανε θα με γράψουν οι Εφημερίδε. Συνελήφθη ο κρατόπουλο διότι κλπ Θα δει το πράγμα το ταράφι θα το δει η Δήμητρα είναι θα με εκτιμήσει. Μεγάλη δουλειά η ζημιά, αλλά και μεγάλο το κέρδο. Δεν θα με πούνε πια. Μείται κορώειδο, είτε ότι δεν κοτάω. Κι έπεσε και κοιμήθηκε ωραίο και ευτυχή και μακάριο. τι καλά που είναι να σε κακοποιώ. Τουρχότανε και εκείνο το δασκαλίστικο στο μυαλό. Πολλοί τον πλούτον εμίσησαν και χαμογέλα για δερφάκι που και του καθάριζες σμούσβουλα. Το μεσημέρι πήρε όλε τι εφημερίδε του κρατητήριου Ζαφύρι. Άνοιξε να δει το μεγάλο νέο που θα τον έκανε ένδοξο. Και το είδε και πάγωσε. Γιατί φαίνεται κάτι λάθος γεγύε και γράφανε τα φύλλα συνελήφθη ο Πορφύριος Πρανόπουλο, διότι κλπ. Λάθο το όνομα και κρίμα που πάει χαμένη δόξα. «Άμα είσαι άτυχος, αδερφάκι, δένεσαι με την ατυχία κόμπο και πάτε μαζί μέχρι τέρμα. Πορφύριος Πρανόπουλος αντί Ζαφύριος Κρατόπουλος. Να βράσω τα γράμματα για αυτούς που τα ξέρουν, άμα γίνονται τέτοια λάθη κι αδικάνε τον κόσμο. Αλλά σ' άμπος και νοιάζεται κανένας από τους μεγάλους, άμα δικέται κανένας φουκαράς, σ' η άτιμη κοινωνία».